Ο αναμένεται να αναπτύξει τις νέες πρωτοβουλίες που θα πάρει η κυβέρνηση για να στηρίξει τον κόσμο της Αυστραλίας, της Γεωργίας, της Ιαπωνίας, <σκοίλειο> του Καναδά, του Μαρόκου, του Μαυροβουνίου, <σκοίλειο> της Νέα Ζηλανδίας, της Νοτιού Κορέας, της Ρουάντα, της Σερβίας, <σκοίλειο> της Ουρουγουάης, της Ταϊλάνδης, της Τηνυσίας. Και την Ουρουάη σώσουμε όπως ακούσατε και την Τινισία και τον Καναδά σωσμένος είναι ο Καναδά, αλλά δεν έχει σημασία αφού έσωσε την Ελλάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνει πρωτοβουλίες να σώσει τώρα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 γιατί όταν πάρει φόρα δεν το σταματάει κάνει Πριν κανένα δύο ώρου γκρέμισε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 και ημών πια και με ίψιλον και με ίτα, αλλά μίλησε και για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που έρχεται για τις διαδηλώσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα το νομοσχέδιο για τις συναθρήσεις, στόχος του νομοσχεδίου είναι να βάλει τέλος στις δημόσιες, Υπέθριε συναθρήσει. Στόχο του νομοσχεδίου είναι να βάλει τέλο στι δημόσιε υπαίθριε συναθρήσει του Καναδά, του Μαρόκου, του Μαυροβουνίου, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νοτιού Κορέα, τη Ρουάντα της Σερβίας, της Ουρουγουάης, της Ταϊλάνδης, της Την Ήταν να μην πάρει φόρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα θα βάλει τάξη και στις συναθρήσει σε αυτές τις χώρες. Δεν τα πάλι όλε, ήταν κάποιες χώρες. Στη Ρουάντα ειδικά έχουν πρόβλημα με τις συναθρήσει και στην Την Έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και βάζει ένα τέλος σε όλα αυτά. Αυτά όχι μόνο την Αθήνα που έχει νοικοκυρευτεί και από τον Ανιψιό του Θείου, αλλά και τις άλλες χώρες με τις πρωτεύουσές τους, γιατί και εκεί γίνονται... Διάφορα έτσι, ανώμαλα πράγματα, όπω είναι οι συναθρήσει. Έρχεται λοιπόν, μπαίνει τέλο. Ο κύριο Πέτσα θα ανακοίνωσε όλα αυτά. Πολύ σημαντικέ ανακοινώσει. Αλλά θα βάλουμε μια τελεία στι ανακοινώσει του κύριου Πέτσα, γιατί έχουμε μια άλλη σημαντική ανακοίνωση. Πολύ σημαντική όμω. Ε, τελειώνει μια υπόθεση που μα απασχολεί τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Την ανακοίνωση και η είδηση ταυτόχρονα μα την κάνει και τη δίνει ο κύριο Παπαγγελόπουλο. Ο Παπαγγελόπλος ο Τσίπρας ανέγγιχτος, ο Παπάς ανέγγιχτος, το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ που πονάει, ανέγγιχτο. We will, we will you. <Το> ο Παπαγγελόπλος ο Τσίπρας ανέγγιχτος, ο Παπάς ανέγγιχτος. Βρε, αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι.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 Λοιπόν, ο Πρωθυπουργό είναι ένα εξαιρετικό άτομο, έχει πολύ χιούμορ. Κάνουμε στο ίδιο γυμναστήριο γυμναστική. Φυσικά ναι. κάποια ωράρια που εγώ πηγαίνω και εκείνος φεύγει. εκείνο φεύγει και εγώ έρχομαι. Είναι μια χαρά ανθρωπος, έχει χιούμορ. Και φυσικά, νομίζω ότι έχει μια κάποια αξιοπρέπεια οντοτική για να μπορεί να τον ενθέσεις.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 Νομίζω ότι έχει μια κάποια αξιοπρέπεια οντοτική για να μπορεί να τον ενθέσει ω πολιτικό άτομο τη χώρα στο εξωτερικό. Εσεί, βρέα, χάηρευτοί, έχετε αξιοπρέπεια οντοτική ή έχετε την απλή αξιοπρέπεια. Διότι εδώ, σύμφωνα με τον Λάκη Καβαλά, ο Κυριάκο Μπιτσοτάκη έχει αξιοπρέπεια, αλλά έχει την οντοτική αξιοπρέπεια. Είναι μια σπάνια μορφή αξιοπρέπεια η οποία συναντάται σε άτομα που μπορούν να ενθεθούν.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 Γεια σουρε, Μητσοτάκι, Γεια σουρε. Να μην πεθάει ποτέ, ρε φιλαράκι, ποτέ, ρε, ποτέ. Ό,τι θε, όλα δεξιά να σούρθουν. Καταπληκτικό. Σκατά να πιάνει χρυσάφνα, γίνεται ρε μαλάκανε. Και αυτός ο φίλος μας υπαρξιακά και η ηματζιακά κρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως ακούσατε, αυτός και αν τον έχει κρίνει ηματζιακά και υπαρξιακά και του αποδίδει και αυτός, δεν το διατυπώνει με τον ίδιο τρόπο, μια αξιοπρέπεια οντοτική.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 Αλλά έρχεται τώρα ο υπουργό Εργασίας, ο κύριος Βρούτσης, για να απαντήσει σε αυτή την αγωνία και να μας κάνει σαν εργαζόμενος όλους να νιώσουμε πολύ υπερήφανοι. Είναι αγωνία και άγχος να. και για το Υπουργείο Εργασίας και πρώτη προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση θέσης εργασίας και ο εργαζόμενος. <ΛΗ> Στον πυρήνα των πολιτικών μας είναι εργαζόμενοι θέσεις εργασία. Σε ευχαριστώ Παναγία. Να μην έχει αγωνία ο κόσμος. <ΛΗ>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 Στόχος του νομοσχεδίου είναι να βάλει τέλος στην καθημερινότητα των πολιτών. Της Νοτιού Κορέας, της Τρουάντα, της Σερβίας, της Ουρουγουάης, της Ταϊλάνδης, της Νησίας. Να μην έχει αγωνία ο κόσμος. Η κυβέρνηση είναι εδώ, το Υπουργείο εργασία είναι εδώ. Θα καλύψουμε κάθε εργαζόμενο. Mm. Της Νοτιού Κορέα της Τρουάντα... Τη Σερβίας, τη Ουρουγουάη, τη Ταϊλάνδη, τη Τινησία. Καταπληκτικό! Τυχερό <σχερός> ο εργαζόμενο τη Ουρουγουάη που θα τον καλύψει ο Βρούτσις. Χαλάλοι, μην καλύψει εμά. Δεν πειράζει. Α καλύψει αυτού του εργαζόμενου που έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη. Και στη Ρουάντα ο εργαζόμενο και στην Τινησία και στη Νότια Κορέα που φοράνε τα περιβραχιόνια και κάνουν διαμαρτυρία και γίνεται χαμό. Τραντάζεται, εσύ θέμελα εκεί το σύστημα και έχουν και.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 Έδωσε χθε ο Πάνο Καμένο μια συνέντευξη να απαντήσει για όλα αυτά που τον τελευταίο καιρό λέγονται για αυτόν: αποκαλύψει, ε, τηλεφωνικέ συνομιλίε, ομολογίε Παπαγγελόπουλου που δεν τι έχει πάρει πίσω και διάφορα άλλα τέτοια. Και βγαίνει ο Καμένο, ε, έρχεται να συμβάλλει και αυτό και να μα διαφωτίσει για το ποιο είναι αθώο και ποιο δεν είναι. Όσον αφορά δε την υπόθεση που είδε το φω για το δίδε διάλογο με τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνη, κ. Παπαγγελόπουλο. Καταρχή θέλω να σα πω.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 Εγώ τον πιστεύω, διαφωνώ με το γέλιο τη Περάτζα Βρανά. Τον πιστεύω, ε, ήταν θεσμικός πρωθυπουργό, αυτό το έχει πει και ο Παπαγγελόπουλο. Και το βασικότερο, δεν θα επέτρεπε ποτέ ο Αλέξη Τσίπρας στο γραφείο του να γίνονται τέτοιε συζητήσει, να μπουκάρει μεθυσμένο ένα υπουργό και να λένε στείλε τον Τάδε Ισαγγελέα να συλλάβει του Τάδε δημοσιογράφου. Τι πράγματα είναι αυτά, αυτά δεν, δεν χωράνε. Ξέροντα τον Τσίπρα, ξέροντα τον Τσίπρα, ξέροντα ότι είναι και αριστερό και με το ηθικό πλεονέκτημα του ανέγκυχτο. Δεν πάει ο νου σου ότι θα έδινε τέτοιε εντολέ ή θα ανεχότανε σε μια ακτίνα 50 μέτρων γύρω του να συζητάνε τέτοια θέματα. Και πολύ καλά κάνει εδώ πάνω στο κάμενο και το διευκρινίζει. Οπότε έχουμε τον Παπαγγελόπουλο που λέει ότι είναι όλη η Έχουμε τον Καμένο ότι δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ, δεν θα επέτρεπε ο Αλέξη Τσίπρας κάτι τέτοιο. Αυτά είναι πολύ αισιόδοξα και φεύγει σκιά πάνω από την πολιτική ζωή του.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 είναι πολύ ωραία αυτή η παρομοίωση Την έχει κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης Αρμόδιος υπουργό, Αναπτύξεως και Επενδύσεων Το ελληνικό είναι ο Παρθενώνας Στον κανονικό Παρθενώνα Τι κάνουμε σήμερα εμείς 2.000 χρόνια μετά Μενεβαίνουμε πάνω, τον καμαρώνουμε Βλέπουμε, είναι και ξενάγη και μας λένε τι ακριβώς συνέβαινε πριν 2000 χρόνια, πως ήταν εκεί, πως πατούσαν, τι τελετές κάνανε και διάφορο τέτοιο. Οπότε σήμερα έχουμε 2020, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη το ελληνικό είναι ο σύγχρονο Παρθενώνας, πάμε μπροστά 500 χρόνια, δηλαδή το 2520 ε, στο χώρο του ελληνικού υπάρχει μια ξεναγός και τους τότε πολίτες ή τουρίστες τους ξεναγεί η συγκεκριμένη η συγκεκριμενη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 Από τη δύναμη της όθησης έφυγε από τη ρουλέτα και εξωστρακίστηκε με τρομερή ορμή πάνω σε μία κολόνα και στη συνέχεια πέτυχε στο κεφάλι έναν υπάλληλο σκοτώνοντας τον επιτόπου, κάτι που θεωρήθηκε γούρι από όλους τους παρευρισκόμενους.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 Να σου, να σου κάνω μια ερώτηση θέλω, να σου κάνω μια ερώτηση Να σου κάνω μια ερώτηση, να σου κάνω μια ερώτηση Τσακάπα yo πώ Σε πιλάω πώ εγώ, σε αγκαλιάζω πώ εγώ Μπαίνω σε παρακαλώ αυτή. Τελικά. δεν ήταν αυτό. Ή του φταίει που με την οβάρική. Του αγάπη μου, τι είναι οειρεύε, τουλούπε στον με πει, του λουπάκι. Του λουπάκι, παιδί μου, του Σαν να είναι του λούπα το μου. και θα Σα ακούω τώρα, Πόσο καιρό που μιλάμε για τα σκάνδαλα του Πώ το λένε, του Παπα, του Μιαστού Ταλών. Έτσι κι αλλιώ πάλι θα τα καλύψουν <cas dialing olmayield> μεταξύ του. Άντε καλά. Έλα καλά, σοβαρά. Λοιπόν, αυτό που δεν παίρνουν χαμπάρι, ότι μέσα στη Βουλή περνάει το πιο απεχθέ νομοσχέδιο για τι διαδηλώσει και κάθονται και ασχολούνται, τι είπε ένα, τι είπε άλλο, και δεν βγαίνουν στου δρόμου. Γιατί την άλλη εβδομάδα σίγουρα θα υπάρχει, πώ το λένε, συγκέντρωση. Θα βγουνε.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 Αποστολή μου, εσύ. Εγώ είμαι, γιατί. Γεια σου, Ιαννούλα από Νέαπολη. Καλό μήνα. Γεια σου, Ιαννούλα. Σου εύχομαι ό,τι το καλύτερο και σε ένα και στο συνεργάτη σου. Είσαι δεν πιστεύω. είσαι Ιαννούλα από τα ανέκδοτα, έτσι. Όχι. Το φρικαό, κύριο που έκανε διάκριση. Ναι, εντάξει, ωκ. Okay, για πε. Αποστολή μου, η και λυκέ, τα μπουζούκια έχουν ανοίξει. Εσείς γιατί δεν δίνετε παραστάσει. Δεν είμαστε μπουζούκια, δεν θέλω να σα Πολλά για χρες, κατα, δε ναι, εντάξει, τώρα που θυμήθηκε, σχέστηκα. Άσε με, δεν θέλω. Εντάξει, να σου πω κάτι πάντω. Εγώ σε χαρά. Κάθε, τι... κάθε, μέρα, κάθε μέρα και τουαλέτα και χωρί τουαλέτα, να ξέρει. Μούτρα, τι το είναι. Τουαλέτα. Τώρα Το αλέτα τα φιλαράκια μου είναι. Εγώ έτσι πήγα. Στην τουαλέτα παίρνω πάντα του κολλητού μου. Να σε καλά, πολύ τιμητικό. Είναι, είναι τιμητικό πάντα, αλήθεια, πότε ρε. Τέλεια, φίλε, να σε καλά, χαίρομαι που <laughs> μοιραζόμαστε αυτή τη συνήθεια. <laughs> να σου πω τώρα κάτι. <laughs> το μήνυμα εκεί πέρα το προηγούμενο από εσά. Δεν ξέρω αν το μα τη κέρδισε, λέει μία δίκη εναντίον του Συγκοφοματική τη φήμηση. Αυτό που είναι γαμπτό και θα δώσω κρέτη στον Πολάκι όμω είναι γιατί έφαγε 7.000 άριοι ο Πολάκι να πληρώσει. Γιατί. 7.000 άριοι καποζημίωση γιατί τον είπε. Καραφλή πόρνη του Σκάι, <laughs> κομπλεξικό μυσαλθρωπικό υποκείμενο και ασήμαντη πολιτική μετριότητα. Μα ίδιο... θα έλεγα ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Φίλε, εγώ του έδωσα κρέτη στον Πολάκι, πραγματικά έλυσα να είναι καλά, δηλαδή να έχει λεφτά να πληρώνει 7.000 για τέτοια πράγματα. Ήταν ό,τι καλύτερο έχει πληρώνει 7.000 για πραγματικά πολύ δυνατό Έλα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 Μην αγχώνες, είναι καλές οι απαγορεύσεις. Τέτοιου είδου απαγορεύσει είναι καλές. Πισμώνουν περισσότερο, έλα, γεια. Ναι, ναι γεια σου, για σου, γεια. Και έχουμε πισμονή. Είναι αγωνία και άγχο ναι. και για το Υπουργείο Εργασία και πρώτη προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση: οι ναι. εργασία και ο εργαζόμενο. <ΛΣ> Στον πυρήνα των πολιτικών μα είναι εργαζόμενοι, οι εργασία. Να μην έχει αγωνία ο κόσμο. Η κυβέρνηση είναι εδώ, το Υπουργείο Εργασία είναι εδώ. Θα καλύψουμε κάθε εργαζόμενο για να μην μείνει κανένα απροστάτευτο. Μια αγωνία την είχα εγώ. Ε, το βλέπα. Αλλά όταν ακούμε το Βρούτσι να λέει Μην έχετε αγωνία, νομίζω ρεμούμε όλοι. Φεύγει όποιο βάρο έχουμε και απερίσπαστη μπορούμε να χαρούμε το καλοκαίρι και όλα τα ωραία που έρχονται με το καλοκαίρι. Έχουμε κυβέρνηση των Αρίστων, αυτό το ξέρει ο καθένα, το καταλαβαίνει. Ένα μικρό ζάπινγκ να κάνει και να πέσει πάνω σε 5-6 βουλευτέ υπουργού. Έχει νιώσει πολύ τυχερό και έχει καταλάβει τι ακριβώ συμβαίνει. Ένα από του άριστο είναι και ένα εδώ, αγαπητό συνάδελφο, ο προηγούμενο, ο Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ο οποίο ω άριστο που είναι.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 Βλέπω Netflix, είμαι ναι. συνδρομητή, το βλέπω χωρί ενοχές και ακριβώ επειδή το βλέπω. Γιατί είναι νεόμπαδο, η ότι Λοιπόν, ξεκίνησα ναι. να ψάχνω. Εντάξει. Ναι. 73 σειρέ ή ταινίε, και βαρέθηκα ναι. μετά. Ναι. Για μετανάστευση, ελεύθερη μετανάστευση, τα αγαθά τη μετανάστευση, προσφυγιά και δεν συμμαζεύεται. 42, Black Lives Matter, καινούργια κατηγορία. Τρει κούβες Μία αγιογραφία του Τσέ. Μία του Τρότσκι. Ναι. Ε, λοιπόν, Ισπανικό Εμφίλιο, Χιλία Λιάντε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 Ότι μπορώ να δω ε, Netflix και στο κινητό μου Μπράβο. Οπότε χθε επιστρέφοντας από την Πάτρα ε, Είδα 1,5 επεισόδιο από το «Κάζατε <laughs> Παπέλ» Και πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος Ήταν μια, καλή. Καλή, ναι, μια πολύ καλή αποφόρτιση αυτή Νεομαρξιστική όμως Αποφόρτιση και δεν είναι τυχαίο ότι διάλεξε να δει το «Κάζατε Παπέλ» Κάθε δεύτερο επεισόδιο, τον πελατσάω πάνω, τον πελατσάω κάτω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 ο νεομαρξισμός και ο μαρξισμός σε καμία περίπτωση, δεν, δεν πρόκειται να τρανταχθούν, το ακριβώς αντίθετο. Οπότε, τα βάλαμε δίπλα-δίπλα για να δείξουμε ότι κάτι υπάρχει, ένα, μια, μια εσωτερική διαμάχη στη νέα δημοκρατία. Ο Μέν ένα ανακάλυψε ότι μπορεί να δει και στο κινητό, ο δε άλλο το κατηγορεί νεο νεομαρξιστικό. Με αυτό το διχασμό που είναι πολυγόνιμος, πάμε και στον δεύτερο λαό. Ναι. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνο, σαν τα ψηλά βουνά, να ζήσεις, να σε χαιρόμαστε, κύριε Αποστόλη Μπαρπαγιάννη. Γεια σας. Γνωρίς το <χει> <χει> Επειδή το προέβλεπα τον πλεύριε και υποστηρίζει το πάμε για τις τι συγκεντρώσει ότι είμαστε οι καλύτεροι. Υποστηρίζει το πάμε. Ε. Λοιπόν, από ανάγκη τώρα, ήθελε να τα χώσει, τώρα κατάλαβε. Ναι, κατάλαβα. Εγώ το σε υποστηρίζει λέει ο εχθρό ε. ε. ε, που αναφυλάγει. Εμεί να ξέρει ότι τη δίνουν γιατί βλέπω τη Βουλή του. Αυτή οι ΣΥΡΙΖΑί δεν τρέπονται λιγάκι οι οποίοι ξεκίνησαν όλα αυτά τα δυνά που μα έχουν κάνει τώρα. Όταν λέει, ξεκίνησα τα δυνάτηρη, είναι σαν να λέει ότι έστρωσαν το δρόμο για όλα αυτά. Ήσκει κάτι. τέτοιο; Αυτή δεν το στρωσανε το δρόμο από όλη Ακουτροπή <Ά, ΛΠΡΟ> πράγματα, δεν τρέπεσε. 17 ώρε ήταν κλεισμένο εκεί μέσα, τι έκανε για μου! Τι θε να πει, ότι έκανε, συμβασμού, <ΛΣ> και ήταν <κοίτανες> στα 4? <τέσσερα? ΛΣ> εκεί ήτανε! Όχι, <ΛΣ> <ΛΣ> ε, όχι, αυτό δεν το δέχομαι. <ΛΣ> δεν το δέχεσαι. Ε, ε, αμπίλω, και τι έκανε, δηλαδή, 17 ώρε με αποστολή. Δεν θα πάθουμε τώρα τι κάνω ο καθένα στο κρεβάτι του, είναι δικό του θέμα. Ή στο κρεβάτι του. Α, μπράβο, αλλά μη μα το παίζουν και μωρέ παρθένε τώρα, ότι δεν έκαναν Μα τι τώρα, κάτι μουρλοκακομίρε είναι, σα μα το ναι. Χυπήσετε! Όχι μωρή παράταμα στο διάλογο μεσημεριάτικα. Ναι. Ναι. Κρύστε το τέλος. Αϊ μωρή παράταμα σε αυτή που θα μου πει σε μένα. Καλό μήνα. Καλή εκπομπή και θέλω να ακούσω λίγο τον Βαρύμαγκα τον καμένο. Ναι τι. θέλω να ακούσω τον καμένο, τον Βαρύμαγκα. Χαααα το μεθύστακα. Πολύ γέλιο, κύριε, πολύ γέλιο, πραγματικά. Να με αυτό που λέτε, εγώ α πούμε ξεκαρδίζομαι αλλά κρατιέμαι. Είναι βαρύ μαγκέρνο, είναι πολύ βαρύ μαγκέρνο. Πολύ, πολύ. Έχετε αυτό το ύφο του δεξιού ρευανσιστή, α πούμε, που και καλά ήταν δικό μα και έφυγε και έφαγε τα μούτρα του, έτσι. Όχι, εγώ είμαι λίγο πιο κάτω και λίγο πιο πέρα από αυτό από αυτή την πλευρά, φίλε μου. Πού είσαι ακροδεξιό, κοντά είσαι. Μαζί, είναι μην αγχώνασε. την καρδιά με βέτειγε, θέλει μου, με την καρδιά. Δεν θέλει και πολύ να ψάξει. Αν και με στην καρδιά πετυχαίνετε συνήθω εσεί με μαχαίρια, αγάπη μου! Ναι, Άιμορ, Λουκά. Φετό το 2020 με μιτσιτάκι προθρωώ. Δεν κανονίζω τίποτα εγώ και η οικογένεια μου για διακοπέ. Αντε να πάω στην αγώνα να παίξω καμιά ρακέτα. Αυτό τίποτε άλλο. Ε, το χειρότερο. Δεν πάει πιθανά κορονοϊό που θα σα ακούμε τα κατάκα στην αγώνα. Μαλά εγώ κάνω μπάνιο και το χειμώνα, με βλέπω κορονοιό και φεύγει. Πότε δεν έσαφώ. Πώ θα με φύγει Ας το μάθω. καλοκαίρι, δεν θα έρθουν και μέτρουσε. Έλα να σε μάθω αρκετούλα να κοιμάσει σε αυτό το κορμί. Έλα, θέλω έλα. να με μάθει θένη. Σέρει τι θέλω, θέλω να με μάθει θένη Θε με σαπλέπο τα παλάτι να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 Έλα, καλά Έλα, καλά, πού είσαι! Άκου πώ θα το ξεκινήσω! Α, νύ, ακολή, λαϊκή συμμετοχή! Θα μα κλάσουνε τα αρχεία με τι απεργίε μέσους! Πρώτον! Δεύτερον, σήμερα το πρωί είσαι κάτι ζάπινγκ που κάνω το πρωί Πρωτοφύλλο για τη δουλίτσα! Τι κάνει, τι κάνει, λάτινγκ! Χαλεζάπινγκ, καλέζάπινγκ! Λάτινγκ, νόμιζα αγάπη μου, γιατί χορεύει ένα λάτινγκ το πρωί τη τάβλα! Σιγά, με χορεύω λάτινγκ! Δεν σπάει μέση μου εύκολα, το παίζω αρσενικό! Μικροτσούτσινο, αλλά αρσενικό! Παίξ το λίγο ακόμα, μικροτσούτσινο και. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, τι θα γίνει, τι μάστιγα είναι αυτή. Στον Φίκο γαριδάκι, άλλοι είναι οι 3.000, ούτε έχει μεγάλη δύναμη. Στον Φίκο δεν πειράζει, ε, το... τι παιδιά, το... να κάνω, παιδιά, κάτι γίνεται, να το δούμε. Σε πώ εκεί είναι αυτά τα πράγματα, <στα> κάνουνε κυκούκια στου <στα> τορίστε που έρχονται, ε, αψίδε με νερά, του κερνάνε, του πιάνουνε. Ενώ του προσφέρει μια χώρα ασφαλή σε σχέση με την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, που θα να μα φέρνουν τώρα κι αντί να λένε και ευχαριστώ και να πληρώνουν 1000 ευρώ το δωμάτιο, άσε με τώρα μου τα θυμίζεις Κρέο, βιοκαμψία! Κάποιο μικρό είναι, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Εδώ ελληνοφρένια. Και όπω κάθε Παρασκευή, έτσι προ το τέλο έχουμε τι παραγγελίε ή αφιερώσει σα. θα μα πάνε στο ακριβώ τη ώρα για το μαγκαζίνο. Ε, Σα αποχαιρετούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Δεν θέλω να δω. Με με Και στην μια παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή. Δονταλάρα mm. το θυμίζεις Αθήνα, γυναίκα που κλαίει. Ναι. Και να κόβεται με, με, το, με τη Τενεκεδούπολη. Τενεκεδούπολη, Τενεκεδούπολη, αυτό. Καϊκά! Κα! Και δέντρου θα βρει. Καίει το παγκάκι, δεν βοηθάει να καθίσει κάποιος. Είναι η Εβεσημόνα. Ναι, ή όταν μεγαλώσουν τα δέντρα εδώ και αποκτήσουν ε, φυσική σκ έχει μεγάλη ιστορία, ή, Ήταν ή με πέσουν τα κορμιά! Και η με την φιλη εδω θα πέσουνε κορμια η χουναρη τα Η πατρόαγη. Την κλίση Τα στο φιέρωση για την Παρασκευή. Επειδή αυτό που λέει ο Τσίπρα για το χάρτινο τσίρκο, βάλε το χάρτινο τσίρκο από τρίπε Εμεί όμω και εδώ για να πάμε μπροστά. Να γίνουμε ένα χάρτινο τσίρκο. Χάρτινο μόλι και πάσουν για πάντα ζήσω, σαν τη σκιά στο πανηγύρι των Εμείς όμως συντρόφισσες και σύντροφοι είμαστε εδώ για να πάει ο τόπο μπροστά Ότι σκοτώνει τη δική μου χαρά Είναι μια φάρσα που με κόβει στα δύο Με πιάνει απ' το χέρι και με λόγια γλυκά Σαν παιδί μου οδηγάει στον σου Ότι αυτό ακριβώς είναι ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία Ένα χάρτινο τσίρκο Και να με ξανά Χάρτινο τσίρκο Με κάνει Και Γιατί γελάτε κύριοι Γιατί γελάτε κύριοι Γελάτε Στο σπίτς του κακούς Δεν μ' αντάξε να και βουβάλες Να γίνουν όλα ρε Με πολλές αν παραμύθι θα τα βρω παστόνια Δεν θέλει παραλίγο να πιστέψω τον κουμπάρο Τον ξυφτήλα και να μου βάζει την Παρασκευή η κυρία τη Χθεσινή που έρχεται για το οικόπεδο στα σπάτα mm.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 2-3 χιλιάρικα νομίζω Τι λέτε καλέ 2-3 χιλιάρικα Φορολογητέα ναι Καλά το Τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα Και με, με Μητσοτάκη έχουμε Εγώ δεν είμαι με το Μητσοτάκη α, <σχ> α τι είστε κομμουνίστρια <σχ> Άμα Πάρει το οικόπεδο να του βγάλω τα μάτια του Μιτσοτάκι. Είστε τίποτα κομμουνίστρια να σας στείλουμε απέναντι στη Μακρόνισσα Κύριε τι πιστεύω εγώ Πάντως Μητσοτάκης δεν είμαι Α το κατάλαβα το... κατά. Α, για να κόπεδο οικόπεδο σας πάτα πιο πολύ για Πασόκ το δεν είμαι Πασόκ. Να είναι, να τα βγάζουμε. Ούτε Πασόκ είμαι. Ούτε, Πασόκ. Ούτε, Ούτε Μιτσοτάκη. Είμαι γιατί το Πασόκ συνεργάζεται με το μισοτάκι. Έτσι. Α, κατάλαβα, κουμούνι και λίγα σα κάνουνε. Πολύ, πολύ, Καλά, έτσι και γίνει κάτι τέτοιο. Πάνω να κατασκηνώσω έξω από το μαξίμου.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 Τώρα μ' όπια θέλω μένου <σταλίου> Κι αν δεν θέλω λέω γεια μια παραγγελία την Παρσκευή, Φιλαράκη Θέλω να μου βάλει αυτό με τον παπά που λένε και καλά ότι είναι τα μαγαζάκια κτλ. Με το. Θυμάσαι που είχε βγάλει αυτό που κάνει τον όμορφο κόσμο με, με, με τον υπόδρομο. <laughs> ναι, ο Ναούντογλου με τον υπόδρομο που λέει τα έχω χάσει όλα κάπω έτσι. Κάτσε έτσι με ένα μίξάρισμα. Τι σχόλια. Όταν λέτε το μαγαζί, σε ποιο μαγαζί αναφέρεστε. Είχα μαγαζί, είχα ψαροταβέρνα, την έκλεισα, μου τα φάγανε όλα στον και την ψαροταβέρνα την έχασα στον υπόδρομο. Mm -hmm. Το μαγαζί του κυρίου Μιονί. Το μαγαζί ναι βεβαίως ήταν τεράστιο το μάγαζι του Είναι η δική σας φωνή αυτή κύριε Παπά που ακούσαμε. Είναι η δική μου φωνή ναι. Κέρδαγα 80.000, πέφτανε 4 εκατομμύρια πάνω στο τραπέζι, έριξα τορτία, τα χασα μετά όλα. Βγάζεις λεφτά. Γκίνια τρομερή γκίνια. Με έχει καρφώσει μάτι το μάτι, το μάτι. με το μάτι. Με και θα πάρω ο κύριο μπροστά Παραγγελιά για Παρασκευή. Για τον Άδωνη για την Ελιά και το Λάδι που του φέρανε. Και κόντρα τον Ρίζο από του Γαμπρού Ευτυχία. Ναι, αλλά πόσο χρονών είναι. Δεν μου λε πόσο χρονών είναι. Πολλέ φορέ τα λέει ο άλλο και έτσι κι αλλιώ κι αλλιώτικά. Και στο τέλο Εντάξει, δεν είναι και, και σαν την πελοπόννησο. Καλημέρα Είτε, σας Πριν κλείσουμε, θέλω να δείξω κάτι, Γιώργο, Γιώργο. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτό είναι Λάδι. Από ελιές που ο μέσο όρος ηλικίας τους είναι 1500 έτης. Είναι που σημαίνει, σημαίνει, σημαίνει. Όταν αυτό το λάδι, αυτή το τρίτο ελιές και αυτό το λάδι γεννιόντουσαν στο μέσο όρο τους, Μεγάλη Βαγγέλια μου, Μεγάλη, χτιζόταν μια για σοφιά. Η μεγάλη, δεν είναι και σαν την τελοπονιέ. Στου σπιτι τους κακουσάλες. Δεν ματάξα να γερνό. Στάνει και βοβάλε. Να γένον όλα, ρε ματιό. Με πολίσαν παραμύθισαν τα βράμπα στον ያθένη. Παραλήγω να πιστέψω τον κομπάρο τον ξυφτέλα. Τον βάλεις κάτι για το για την Παρασκευή; Να σου βάλω μάνα μου. Να μου βάλεις μάνα σου. Ήθεσες και tú το παρακράτος, του ζαμπέτα με του. E benvenis, e benvenis ti zoi mou, asinhoritá. Se femata prosopi με τέντεκτιβ, κυφό κλοπέ, και, και επιτροπέ. Είναι η δική σα φωνή αυτή, κύριε Παπα που ακούσαμε. Είναι η δική μου φωνή, ναι. Επεμβαίνει, επεμβαίνει, Επεμβαίνει με κανένα μπαλάκι, δεν είναι. μπορούσε να φανταστεί; Εγώ έκανα τη μοσχολία τώρα. Τότε που το έβρισε για τη σχολείο ότι θα έρκοταν τα για το Παπακράτο που είχε κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ Α το πάτε. Τον έχει ψηφίσει, <Σεθυνά> χαρά μου, ε. Τον ψήφισε, ματάκια μου, ε. Δεν πειράζει, καμάρι μου, δεν πειράζει. Το στο βάλω γονέλα, για συγχώριο. Είσαι σκετό. Παραγράτος. Είναι η δική σας φωνή αυτή κύριε Παπά που ακούσαμε Είναι η δική μου φωνή ναι Είσαι σκέτο παραγράτος και προβοκατορίσα Γι' αυτό σε χωρίσα Να σου πω την παρασκευή μια και τελειώσαν τα αποτελέσματα οι μαθητέ Να μου βάλεις αυτό με τη διαμαντοπούλου, με τη τσόντες που θα στείλει στα σχολεία ναι, γεια σα. Μα ακούτε, δεν ξέρω, σε ενημέρωση κοπέλα, μιλούσα πριν. Ναι. Δημήτρης Βενιέρης λέγω, είμαι δάσκαλο στο 2 Κερατσινίου. Πες. Έγινε... Έγινε πολύ σοβαρό. Α, ναι. σα ενυνα... Έγινε ένα λάθο, ένα κάτι, κάτι το αποτρόπαιο. Αλλά ένα... δεν το μπορούν να το πιστέψουν. Ούτε εμεί μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Από πού ήρθε αυτό το σαμποτάζει σίγουρα. Σαμποτάζ το... είναι. Είναι σαμποτάζ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω, ποιο μπλέκεται, κάποιο άλλο. Δεν το πιστεύω, από πού σα ήρθε. Ποιο μπορεί να το κάνει το σαμποτάζει, είναι δυνατόν. Τι να πω τώρα, μπορεί να έχει ταγεί από το Υπουργείο τέτοιο πράγμα. Και νο? είναι βούτυρο στο ψωμί του διευθύντη τώρα, γιατί είναι δεξιό. Και θέλει να καλέσει τα κανάλια να δώσει έκταση στο θέμα.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 Ναι, προφέσορ Κάπα Αύλα. Μέχρι πέντε είναι σχέση. Κυρία Μαριάννα, μπέστωφ. Τι είναι αυτά. Πώ δεν τα μοιράσαμε και στα παιδιά. Κάνουν, δεν ξέρω τι θα κάνουνε. Και εγώ πήρα να σα προλάβω. Είπα και στην κοπέλα. Ότι εγώ εντάξει, επειδή είμαι και μέλο φίλο του Πασόκη, ένιωσα από την ανάγκη να προλάβω το διευθυντή. Μπα ε, και ε, το προλάβω. Δεν μπορεί ο διευθυντή να το Τώρα για, για, για, για να γίνει έλεγχο. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και προφανώ είναι σαμποτάζ. Ποιο να θέλει το κακό, δεν ξέρω. Εντάξει. Έκαλα, είναι πολύ που θέλουν το κακό. Διστυχώς. Να είναι προβοκάτσια, λέτε. Ε, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι δυνατό να είναι λάθο αυτό. Η αριστερή λέτε να είναι, ποιος να έχει κάνει να πούμε, το, το κοκοέρι, δεν ξέρω δεν ξέρω ναι. Ε, είναι Για να μου λίγο τα στοιχεία Τι να κάνω. Δημήτρης Βενιέρη λέγομαι. Είμαι στο δεύτερο δημοτικό κερατσινίου. Πείτε και στην ναι. κυρία Υπουργό Άνα... Ναι, κύριε Βενιέρη. Ναι είναι πολύ σοβαρό. Θα τώρα γιατί αυτό Να τα κρατήσω καλά. κάπου στην άκρη. Στην άκρη. Ναι. Το πώς θα, θα προλάβω το διευθυντή, δεν ξέρω. Καλά, τώρα είναι δυνατό να κάνει και Μετά θα έχει ο Θα του πείτε ότι θα έχει επιπτώσει αν κάνει τέτοιο πράγμα. Τι τώρα, τα κανάλια. Αν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 Δύο παραγγελίε έχω για την Παρασκευή. Μια και είμαστε τσίρκο, όπω έλεγε. Για βάλε το τραγουδί, το τίρκο, τον στοίχημα. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Εμεί όμω, συντρόφοι και σύντροφοι είμαστε εδώ. Ένα χάρτινο τσίρκο. Εδώ τη την Εδώ τα όνειρα τα Εδώ Ένα χάρτινο τσίρκο. Έχουμε Πέντε Και μια με έχουμε φέρει και και κόσμο, η Ελπίδα έφτασε και τα Είναι η δική σα φωνή αυτή κύριε Παπά που ακούσαμε. Είναι η δική μου φωνή, ναι με ένα χρόνο τώρα με την καινούρια πώς λέμε κυβέρνηση και βλέπω ότι είναι η ίδια πατεώνες ήδη, ε, επειδή τώρα δεν είναι ε, ε. γιατί θέλω να σου πω πολλά αλλά είναι λίγο στο χρόνο, απλώς ε, θέλω να κάνω ε, να, να θεωρώσουμε ένα τραγουδάκι, να καταλάβουν εμεί τα βόδια που του ψηφίζουμε Πώ μα βλέπουν, τον Λιώκα, τον Γιάννη το... αυτό το κακοσάληση μου αρέσει, τεριάζει. το κακοσάληση, άσχετο αλλά ναι, ok, στο σπίτι το κακοσά Τώρα δεν ξανά γυρνά. Έχω μεγάλε και τέτοια. Τα σκοπίδια στα σακούλια μυρίζουν για σημειά. Κύττουνε χωρί την ομόνια. Μια κουλόνια γαλλιακά. Πέταξα και το ταγάρι. Με μα πάρωνε Και όλα το χωριό τα πέτσα. Τετραγιάσκα και τεκλέτσα. Στο σπίτι του κακουσάλες Φιλπα, Δεν ματάξε να γυρνώ Στάνεις και βοβάλες, Φιλπα, Να γένουν όλα ρήμα δυο Με πολλές απαραμύθες θα τα βρω παστούνια δέθεν Παρα λίγο να πιστέψω τον κουμπάλο του Ξιφτήλα